Όπως γνωρίζετε, στα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς και δύστα τα λεωφορεία, λόγω του συνοστισμού του κόσμου, ε, υπάρχει, υπάρχει και η περίπτωση να μεταδίδονται οι ε, ή μέσω του αέρα που κυκλοφορεί μες στο λεωφορείο. Εμείς λοιπόν σαν επιχείρηση θεωρούμε επιβεβλημένη καταρχήν θεωρούμε επιβεβλημένο να παρέχουμε σωστές συνθήκες και μέσα στα λεωφορεία μας όχι μόνο για τους επιβάτες αλλά και τους εργαζόμενους επιχείρησες. Ε, ξέρετε όλοι ότι αυτή την εποχή βρίσκεται σε έξαρση και η εποχική γρήπη ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπάρχει και έξαρση ή τουλάχιστον έχει εμφανιστεί ένας ιός ο οποίος δεν έχει βρεθεί, για τον οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο ε, που θα τον αντιμετωπίσει. Και μάλιστα έχουμε και θανάτους. Προληπτικά λοιπόν η επιχείρηση ε, ήρθε σε επαφή με εξειδικευμένη επιχείρηση απολύμανση και σε εβδομαδιαία βάση όλα τα λεωφορεία της επιχείρησή μας θα απολυμένονται. Θα απολυμένονται με σύγχρονα μέσα και με ένα ε, πρωτόκολλο που θα δίνει την δυνατότητα ακόμη και αυτή η εναλλαγή των επιβατών να μην επιβαρύνει την ε, ατμόσφαιρα του λεωφορείου, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδονται ή, ή μέσα στα λεωφορεία μας. Ε, το πρωτόκολλο αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για την απολιμάνση είναι ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο που χρησιμοποιούνται στα, στα χειρουργία των ιατρίων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε ασφάλεια και στους εργαζόμενους και στους επισκέπτες, τουρίστες, επιβάτες των οχημάτων μας